Πώς το λέει Hey Έλα Τι κάνεις καλά είσαι Πού, ρε Μούρη Λοιπόν καταρχήν τα πρέπει να σε συγχαρώ Για χθες που είπες τώρα Πάχτας Αλλά έπρεπε να το πεις Αρπάθα Πού λε το λαζόπλο, Ναι, ρε φίλε, ναι, τάσπασες μπράβο, ρε φίλε. Α, λοιπόν, ευχαριστώ. θέλω να κάνω μια σημείωση. Χθε, αν άκουσε, είχαν πει για μια μασήφρια 15 χρονών που τη συνέλαβαν. Υπάρχει, ναι, και, ναι, το, ναι στι κουριέ και πολύ καλά έκαναν. Άμα δεν πάρα, τα πιάνει από μικρά, πάρα. να του κόβει τον αέρα, μετά πάνε και σου και είναι τα εργοστάσια, τα μεταλλεία. Έτσι, Έτσι είναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμω. Mm. Ότι χθε ο πατέρα τη έκανε μια έγγραφη, ένα εξώδικο έγγραφο στην αστυνομία και δεν την κάλεσαν έγγραφα την κοπελιά. Και Η αστυνομία φάνηκε στο εξή: Ουδέποτε η υπηρεσία μα κάλεσε για οποιαδήποτε υπόθεσή της, τη τη. Την κοπέλα. Και αυτό το λόγο ξέρει τι έκανε σήμερα. Τι? Την ξανακάλεσε. Έγραφα όμω. Πόσο μπροστά είσαι εδώ, φίλε. Πόσο μπροστά είσαι. Πολύ. Γιατί Πολύ. όμως το λες Ο πρόεδρο ο Τσάβε είχε εκπομπή και μίλαγε με το λαό. Τίποτα άλλο δεν σου λέω, φίλε. άλλο. Εγώ δεν σου τι λέω τίποτα άλλο, φίλε. να δει που θα πάω. <laughs> Κολοφεράτσα θα σε πάμε, μη στελαχωριέσαι, κολοφεράτσα Εκεί ψηλά θα φτάσω και θα φύγω στο 58, τέλος πάντων Επειδή ο μου ο Τσίπρας σήμερα έχει εκεί με τον καραμαλή Κοίταξε Αλέξη, είπαμε να έχω βάλει λίγο νερό στο κρασί Αλλά εσύ έχεις αρχίσει και το γεμίζεις με κοακόλα Παιδιά, το γάμψατε το θέμα Παρακαλώ Πουγασατζυρικό? Πώς, πώς? Πουγασατζυρικό? Όχι, όχι Υίος. Καζατζίδικο. Γιατί μου είπαν ότι εκεί είναι μπουγανατζίδικο, γι' αυτό. Τι είναι Μπουγανατζίδικο με είπαν. Όχι, λάθο, καζατζίδικο. Είμαστε ένα μαγαζί, παίζω μόνο καζατζίδι. Λοιπόν. Υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω δύο μπουγάτσου, κυρί. Μα δεν έχω με τυρί, παιδί μου. Έχω μπουγάτσου με καζατζίδια, μα θε. Είμαι τη ζωή σου αένα. Άκου τώρα. Δεν έχω, σου λέω παράτα με. Παρακαλώ. Ωραία, τρελό αγόρι, να σου πω κάτι. Mm. Ο Αϊστάιν κάποτε είχε πει: ανθρώπινη mm. μαλλικία και το σύμπαν είναι άπειρα. Εκτό από το δεύτερο που δεν ξέρει αν είναι πραγματικότητα, τέλο πάντων. Αν είναι αλήθεια. Δεν είχε γνωρίσει τον μπάγκαλο, έτσι. Τι μπορεί να λέει για μα... του τραπεζίτε. Τραπεζίτε συνεργάζονται. Ξέρεις τι γίνεται με τον μπάγκαλο. Συνέχεια κάθε φορά που λέει κάτι, πραγματικά σου λέω, σκέφτομαι, ρε π... Θα ξαναπεί κάτι πιο χοντρό. Υπάρχει πιο χοντρό από αυτό που είπε και πάντα με διαφθέβει, ρε φίλε. Πάντα με διαφθέβει, ρε Απόσολε. Hey. Λε, απόσολε κάποτε πήγα να σπάσω το πόδι μου να μην πατήσω ένα μερμήγκι. Έκανα δεξιά το πόδι και τελικά το σκέφτηκα μετά και λέω δεν καμία φορά το μυρμηγκι καλά να είναι. Ρε Απόσολε, άμα ήταν ο Πάγκαλο, καλά τρώτη φίλη, καλά παπανδρέω θα του πάντα γαρε φίλη και δεν μ' αρέσει που σκέφτομαι έτσι. Ρε Μα έχουν κάνει και μισό τον αντίκη του. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το μα... Ορίστε. Το μα... Λ... Τι να κάνουμε το ελέγχουμε, περνάνε και μαλάκε. Λοιπόν, θέλω μια πουγάγκαλική ναι, και να δει Και εμένα στο τηλέφωνο μου τώρα έχει βγει ένα μαλάκα. Πού να το καταγγείλω? Γιατί μου φύγει και ένα στο τηλέφωνο ένας <σχει> μαλάκας. Με πέρνυε τηλέφωνο, με μπήρε και πριν Ο ίδιος μαλάκας. μαλάκα; Πάλι σ'υτελαγίω. Το μαλάκα με πόσα αλάν το το γράφεις; Νέλη νοφρένια; Ίδια. Με τον κύριο αυτόν θα να μιλήσω. Ο ίδιος. Έλα βοστόλι. Έλα, ποιος είναι; <σχει> Έλα ρε παιδί, θα παρακολουθεί εδώ καιρό Έλα ρε παιδί Τι κάνεις Καλά ρε παιδί Καλά και εγώ Πού είσαι ρε Μάρτι, τι κάνεις Καλά εδώ πέρα ρε φίλε, θέλω να σου μιλήσω εδώ και κάτι χρόνια Καλά έκανες, καλά έκανες Τι, είσαι αριστερός φίλε Όχι okay. uh... Δεν είναι τίποτα. Μινάς... Λέω μου πως με βλέπεις σαν είδωλο. Ε, σε βλέπω σαν... Α, με βλέπεις σαν είδωλο. Κρίμα. <κρήμα> Τέλος πάντων. Τι κάνεις, πόσο... Καλά, εσύ πόσο χρονών είσαι, ε? 17, ρε, φίλοι, ε. Έχεις τώρα, ε. Ε, ναι, τώρα, σ' ένα... Να σε καλά, διάβασε να περάσεις για να βγεις άξιος άνεργος στην κοινωνία. Μα ακούτε? Ναι, μπρος. Ναι, γεια σας, παίρνω για ένα διαγωνισμό που γίνεται. Τι διαγωνισμός γίνεται? Ε? Για τους δημόσιους υπαλλήλου. Τι κάνω? Πού πήρατε? Μου δώσαμε αυτό το τηλέφωνο. Και σας είπαν ότι πήρατε πού? Μου ήταν να πάρω εδώ πέρα για έναν διαγωνισμό που γίνεται. Για τους δημόσιους υπαλλήλου. Ναι. Εμείς κοιτάμε πώς να μικρύνει το κράτος και εσείς θέλετε να το διωγκώσετε πάλι. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία ε, Παίρνετε εκ μέρου κάποιου βουλευτή Όχι Α, δεν γίνεται Να πάτε σε ένα πολιτικό γραφείο πρώτα Α, σε πολιτικό γραφείο Ναι, δεν γίνεται χωρίς βίσμα Συγγνώμη, λυπάμαι Πάλι έτσι διωγκώνετε, καταλάβατε ε, ο... Ναι, συγγνώμη στο σρυκνοθή Λέει μια <laughs> ματιά και ο πάγκαλος που έχει βάλει οικογένειες και χωριά ολόκληρα μέσα στο δημόσιο Και πάει να πει τι θα γίνει κιόλας μα. Αποστόλη, πού είσαι? Έλα ρε παιδί μου, τι έγινε. Δεν ναι, ναι, ναι, το σηκώνει κανένας. Βλέπετε τον αριθμό και το σηκώνεται. Ναι, σε αποφεύγαμε. Αλλιώ τα ταράτα και δεν τον έχουμε. Χαίρομαι που κλείσανε το στάθμο του, του, του, του, του Μέγαρο Μουσική. Σαν τον Λεβέντη ακούγεσαι. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν, κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν. Φασισμό, προδοσία. Εσχρή κυριό. Και, και όπω είπε και ο Λεβέντη, Γκρίνουν το και τον τάφο του! Mm. Αρκωίδε! Άκου να σου πω! Εσχρί και οι διοίωκε τη Ελλάδα! Έσχρι και δύο, κυρίε και κύριοι! Κάτικοί τη Ελλάδα! Απάνε στο <Τι> Κάλε, πού είσαι, <σίλει> ρε. Κάλε, πού Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά, εσύ πώς πας. Καλά, το. Να, να και να βγει η Ελλάδα από την κρίση, ρε. Σύ. Και τι αποφάσει. Να κάνουν σε εξωτουρισμό όπω η Ταϊλάνδη. Με τι είναι, περιεχόμενο, πι... Τι εξωτουρισμό. Να έρθουν οι Λουμπίνε, οι από την Ευρώπη. απ' την Ευρώπη να αλλά και Είναι Είναι πώς... Την βιάνει και, και αλλάζει χρώμα. Είναι ποιο κάτι κρού που όταν τα κουμπά γίνεται ρόζ. Να ιδεί αυτό το πράγμα. Ποιο. Αυτέ οι χτυκιάρε, οι Ευρωπαίες, οι Γερμανίδε, οι Γαλλίδε, όλε. Όχι, ρε, δεν πειράζει. Οι Γαλλίδε και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι. Πάση πως... που μιλάνε Γαλλικά, Γερμανικά, δεν τι καταλαβαίνουμε. Εμεί οι Εθνομένοι θα του πάρουμε όλου βάλλοντα. Εγώ θέλω κουβέντα στην πράξη. Θέλω κουβέντα, δεν μπορώ έτσι. Άμα δεν συρρογέμαι, δεν το ευχαριστιέμαι. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, ο διάλογο, η ρητορική. Δεν μπορώ εγώ να μιλάω. Beep. Oh. Καλησπέρα από όλοι. Καλησπέρα. Νίκο από πάτρα. Γεια σου Νίκο από πάτρα. Γεια σου αύριο, φίλε, Μινάρα. άρα. Σε έχουμε ψυχνοπέμπτη, είναι μήνυμα για αύριο αυτό. Και μήνυμα για αύριο, τι, τι μείνουμε είναι Αυτό ο του Πακιστάνου. άλλο χρειάζεται που να αγοράσετε. Πολύ μεγάλη χαρά. Έρχε... Σου βλέστε Πακιστανό και άστεγο. Έρχε τον Μπουμκο με την μπουμπούκα αύριο για χορό στην πάτρα. Ατι ωραία. Παρακαλώ του πατεγνού να τον υποδεχτούμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ευχάριστο. Και να του έχετε και το στέμμα του έρχεται που έρχεται. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. θα πέσει κούλιμα πολύ αύριο. Real. Ναι. Ε, καμία φθηνότητα για ναύπλιο άργο έχουμε. Άργο, ναύπλιο, όχι. Εσύ ποιο είσαι. Όποιο θέλει ημέρα. Ποιο είσαι. Όποιο θέλει, ο οποίο ζουστάρει. Εσύ είσαι. Εγώ. Καταρχήν, γιατί δεν έχετε άργο ναύλι, αυτό είναι ο παράδεκτο. Έχουμε πάτρα, θε. Κατά δεύτερον, εγώ νόμιζα ότι σκατά κερνάει το κράτο. Σήμερα έμαθα ότι κέρναγαν και τα οικαία. Έχουμε αρκίσει και έχουμε κρατικοποιήσει τον οικαία, έτσι δεν πάει καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και είχα πάρει και ένα καναπέ, ποιο ξέρει τι θα έχει μέσα, ιδία στον σκέφτηκα. Έχω, έχω κάτσει πάνω, πάνω, έχω κοιμηθεί. Όπω κάνουν τα φαγητά του, κάνουν και τα έτυπλα. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό... Αυτό... Δεν, το... δεν το φαντάζεσαι. Γιατί τώρα τα λέει να βάλει λίγο παθύ ανάμεσα στα ούλα και στο Ξέρει αυτό το παπύρε που βάζεις στι λεκάνε ή ένα σφινάκι χλωρίνη. Γιατί είναι και κινέζικα αυτά. μέσα στο μάχη, όπω και μια μαλατεία. Ναι, oh. δεν έχει άδικο. Πρέπει να το κοιτάξουμε κάπου. Κοίτα και ωραίε εκείνε οι τάρτε. Εγώ φούτα καταλογίστρια και φθεδάκια μέσα, μάρισε. <laughs> Μ' άρεσε να τα σταύλο ολοκληρωμένο, ρε παιδί. Δηλαδή, έχει το άλογο, στο στάβλο μυρίζει και το σκατό του αλόγου. Οπότε τα άτρογα μαζί είναι γεύση στάβλος Πώ είναι τα τζελιμπέλι που τα τρώσκε εσύ σου έχει γεύση μιλόπιτα, α πούμε έτσι. Σκατό αλόγου, σβουνιά. Σβουνιά, έτσι. Λοιπόν, ένα φιλιπτήρια. Θέλω μια τάρτα γεύση σβουνιά. Φιλιπτήρια και για τον τζάβε, τι τρώφε, έλα εκεί. Δεν σερέμω, φίλο.